Έλα από Έλα. λέει. Έλα! Έλα! Ρε, ήρθα! Πού! Τίπο, έσυνε Ελλάδα. Τίποτα δεν κατάλαβα. Ναυτικό σήμερα. Ναι, το ξέρω αλλά δεν κατάλαβα τι ήρθε. Ε, εντάξει, ψάξω <σχει> λίγο μπορεί να το νιώσει καλύτερα. Όπα. Λοιπόν, δεν βόρε! Τρίμερο τη πέτσα και ποτάρε και τέτοια. Τι δώτε τώρα! Εγώ και κι φάρλη, σα καλούμε να αράξουμε στη βίλα μου στι πέτσε. Σα καλώ να φάμε φάμεζέ. Να πιούμε τι ποτάρε μα και να γλεντήσουμε δίχο αύριο. Αλλά ε... είναι έτσι, πληρωμένα όλα να γραφτούμε και εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ, ει. Εγώ αυτό δεν θέλουμε σπονδεύλε. Θα αυτά είναι παροχέσοι, κατευθείαν την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 Να ξεφαντώσουμε. Αριστερό πατριωτισμό στα χνάρια τη Μπουμπουλίνα. Μια χαρά. Ποια διαφορά από τη φοιτητική νεολαία τη Νέα Δημοκρατία, ρε Όχι, υπάρχει διαφορά. Εκεί τα πληρώνει όλα εσύ. Α, σωστά. Εδώ τα πληρώνει ο πρόεδρο. Α, σωστά. Okay. Αυτά και δεν θα... κατάλαβα. Αυτά, αυτά σα πειράξανε για τον κασελάκι που έχει και τα δίνει. Τα μιτσοτάκια και αυτά κάθε τριήμερο από εδώ και από εκεί που πάνε και πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά Α, με άρα, τα αεροπλάνα. Είπαμε. Ο, ο, ο άλλο πήρε θα... το ελικόπτερο να πάει να δει το λιγνάδι τώρα με δουλεύει. Μην το θυμίζει. Το κασενάκι σε Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό. Όχι, γιατί σε κατήνα, λαϊκίστρια Πέρα από το λαϊκισμό, έχει ξαναδεί ποτέ τον υπόκοσμο να έχει τέτοια συμμετοχή στο δημόσιο διάλογο, όπω τώρα. Μιλάμε τώρα για δημόσια παρέμβαση του υπόκοσμου σκληρή και καθημερινή και και και και. Τι να πεις από εδώ και πέρα. Ελάβρε, σκατόψυχο ακροδεξιό κουλίκι, γύρισε. Σκατόψυχο εμένα? Ε, όχι, ρε, με αγάπη θέλει, εντάξει, αμέσω. Και καλά, σκατόψυχο το δέχομαι και μπορεί να είναι οκ. Okay. Ακροδεξιό κουλίκι, εμένα. Ε, εντάξει μου, ωραία, αυτό σε πήρεξε σένα, τότε. Αυτό με πειράξε, δεν με πειράξει το σκατόψυχο, θα με πειράξει. Τόσο και αυτό, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Μου λε όμω, και... μου λε κάτι. Ε, σου λέω κάτι. Ε, εντάξει μου, ωραία, με να γίνουμε π... κόλο, ωραία. Να γίνουμε κόλο, ωραία, εγώ να στερατήσω κάτι, το βρα Δεν αυτό που είπα τώρα ότι ο κάνει στα να γίνει υπουργός. Ναι, έτσι λέγεται. Υπήρχε και συγκεκριμένο Υπουργείο που προτάθηκε. Το Όλοι φοπστέ είμαστε. Σοβαρά. Μόνο με τη φτάνει. Και τώρα θα του φάει και τι θέσει, εξέλιξη, μια χαρά, γιατί θα βγει ο καθελάκιο. Αυτό είναι το αστείο. Πάντω κρίμα γιατί αν το δει από μια σφαιρική πλευρά, αυτό έχει και πεντένση να με το με τον γουρλό. Το δηλαδή, μπορεί να προτάθηκε, ναι. Αλλά απορρίφθηκε η πρώτη από την πλευρά του κυρίου Κασαλάκη. Ναι, θα σου πω άλλα θα σου άλλα γκολ. Πολύ, πολύ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι, με μένα. Έλε, αρε, αγάπη Τα κάνει απάνω μου τώρα. Λοιπόν, στείλε φωτογραφία, κατουριμένο Σόβρακο.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 Να είσαι καλά. Έγινε εντάξει αγάπη αυτό ή θέλω. Θα έρθω Λονδίνο κάποια στιγμή. Όχι μου πότε να είμαι εκεί, δεν το χάνομε τίποτα. Πά θα το καταφέρει αυτό. Με τρέλα. Δεν είναι μακριά η Οξφόρδη. Για σένα ειδικά άμα έρθει, Λονδίνο τίποτα δεν είναι μακριά. Και Σκοτία να πάω, θα έρθω και εκεί με τρέλα. Σκοτία, σκοτία. Αν έτσι εδώ μισή από πίσω εδώ. Όπα όπα, όπα, μην περαιόμαστε για την παράσταση λέμε ακόμα. Εκτό κανένα σκοτία όντω, να βάλω τη φουστήτσα μου το κιλτ που πάει να πει ότι μέτρογε. Λοιπόν, Α, αυτό θα ήταν ό,τι. Καλύτερο. Μη σου πω θα βάζα και εγώ κυλφουστίτσα. Γιατί να μην βάλουμε αγάπη μου τι είμαστε παρακαλώ τώρα με τους κολλημένους τώρα. Άς το διάλο θα Έτσι. δώσω λογαριασμό. Έλα! Έλα. Καλή χρονιά ρεμονό μου, καύλα τελείω ότι αστερί. Καλά, έτσι, είπαμε. Άκου να δει. Δεν τόσο... ακού τίποτα. Σταμάτα, σταμάτα. Είχα πει η εισήλια για την παράσταση πρώτο τραπέζι και δεν ήρθα να ξέρει. Γιατί. Γιατί μου κομμάτι και γιατί το προηγούμενο βράδυ είχα πω σε μια κατάληψη και έβαζα μουσική το βράδυ και δεν ίσιο θα την κυβερνή ποτέ για να έστω. Τι κατάλληλη μόλι. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεσε. Έχουμε χρυσοχολήσει τα πράγματα. Περνούν μια στην και χειροκροτάει ο κόσμο. Μπορώ μου. Ευτυχώ ήρθα να, να σα μαζέψουν όλου εσά. Θα αγαπάω. Ακούω όλη την ώρα. Μπορεί να μην μιλάμε, αλλά σε αγαπάω και σε ακούω κάθε μέρα. Και ισχύουν όλα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Αυτό. Πάλι καλά, τώρα ηρέμησα. Ουφ. <Φουί. <Φουί> και η κοινέα χρονιά, <Φουί> ισχύουν <Φουί> τα ίδια. <Φουί>, <Φουί> Ευτυχώ. Δεν μου λε, έλα, τελείωνε τώρα. Πότε θα βρεθούμε. Στην επόμενη παράσταση. <Φουί> δεν μου λε, να σε ρωτήσω κάτι. <Φουί> δεν έχει στείλει κανένα πλοίο στον πόλεμο για το σχούφι που είπαν οι Αμερικάνοι, στείλαμε φρεγάτα. Είναι πράγματα αυτά. Θέλω να κράξει γι' αυτό. Δεν είναι πράγματα αυτά για και θα κράξω γι' αυτό. Λοιπόν. Για το, και το <σοκλή> Εκεί το μυαλό σου, σε ένα ελέξιμο σε μοιάζει με προκτό. Λοιπόν, κομμένη. Σε ένα θέλω. Αποστολή. Έλα. Πήρα να σου πω πόσο πολύ σε αγαπάω. Πόσο. Πάρα πολύ. Oh. Να σου πω, σου πω ότι πολλά χρόνια. Και πέτρε με το φωτογραφείο και ενώ για χρόνια ο πρώτο Είναι ήταν να πάρω από έναν καφέ τον αγαπάω, ότι μα ανοίγει στο μυαλό, το μυαλό. Συγγνώμη, δηλαδή 10 μέρε τώρα δεν έχει πάρει κανέναν. Κανέναν. Και πήρε τώρα, περίμενε εμένα μετά από 10 μέρε να πα να πει ότι μ' και με Ωραία αποτοξίνωση. Προσπαθώ να το κάνω το ίδιο με τη ζάχαρη. Να συνεχίσεις να μας ανοίγεις πριντες τα μυαλά, τη σκέψη, να μας κάνει καλύτερο. Πας και φύγουμε από αυτή τη σάπια. Νοοτροπία που μας ανοίγει κάθε μέρα και δεν έχει πάρει χαμπάρι κανείς. Hey. Και πας και βάλουμε και εμείς το χεράκι μας και γυρίσει και ένα οριμάδι ο τροχός και δούμε λίγο φω. Αγαπάω πάρα πολύ. Έλα, αποστολή. Έλα. Ρε, δεν ξέρω, σου να μιλήσει για του delivery. Λείπουν από την αγορά 10.000 θέσει εργασία delivery. Δηλαδή έχουν βγει οι μαγαζάτορε, ψάχνουν σαν τρελή. και αυτό που σου είπα πριν την άλλη φορά. 10.000 όπως... delivery λείπουνε. Ναι, 10.000 delivery, ακριβώ όπω το λέει. Τόσα πολλά. Ναι, ναι, ναι. Αφού κανεί δεν πάει να δουλεύει delivery, φίλε. Κατάλαβε και, που... και μετά παραπονιέστε. Έτσι γινόταν και με τα ροβάκια και τι φράουλε. Και έρχονται οι και μα παίρνουν τι δουλειέ. Όχι, αγόρι μου. Γιατί έρχονται οι Πακιστανεί, δουλεύουν ένα μήνα, δύο μήνε σε ένα μαγαζάκι. Βλέπουν ότι δεν τους συμφέρει και μετά πηγαίνουν στην πλατφόρμα. Αφού λέει ο Πακισανός θα δουλεύω θα δουλεύω σαν σκυλί. Θα πεθάνω θα πεθάνω στο δρόμο. γιατί να μην πάω στην πλατφόρμα να παίρνω 10 ευρώ την ώρα και να δουλεύω στο μαγαζί του κάθε μαλάκα να παίρνω 5 ευρώ την ώρα. Αλλά ξέσαι η ανηφάση, με μαλάκες και οι σκλάβοι. Μπράβο λοιπόν το θέμα. Γι αυτό είναι... δημιουργούμε νέους που δεν έχουν ξυπνήσει ακόμα. Αυτό είναι το σύστημα. Αυτό δεν <Το> Ποιο είναι το πρόβλημα στη γάζα που έχετε Δημιουργούμε νέους που δεν θα έχουν τόπο, δεν θα έχουν πατρίδα, δεν, θα έχουν σπίτι, άρα δεν θα έχουν από πίσω μια ασφάλεια, για να έχουμε ευθυνούς εργάτες. Ο έλεος, όλα Σοφία έχει ποιήσει ο καπιταλισμός και δεν το Αποστολή. ου ου Θα μπανάνα. Κάνε παλιά νέα! Να, ορίστε. Τι έγινε, καλή χρονιά, ρε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία και λιγότερε εθνικέ καταστροφέ, θα ευχηθώ εγώ. Και, yeah. και λιγότερε γυναικοκτονίε, θα μπορούσε να πει. Ναι, ναι, και αυτό. Και πούμε αυτό, το καλημέρα ναι. Ναι. τη χρονιά. Έχουν πάσει μαλακίδε, ρε. Γιατί, γιατί λιγότερε εθνικέ καταστροφέ με μιτσοτάκι στα πράγματα δεν το βλέπω. Ναι, επειδή κι εγώ δεν το βλέπω, το κάνω ευχή. Α πούμε, λέμε, ξέρω εγώ, ηλίγια ah, και ηλίγια. Α, καλά, είναι να πούμε μαλακίγε, να πω κι εγώ έχω. Για πε. Ναι, με πιέζει. Ήθε να πω ότι ρε γύρω στα 10.000 τα Στην Παλαιστίνη, αυτή τη βδομάδα. Καλά είναι. Είναι αρκετή η καταστροφή, κύριε Μιτσοτάκη. Είναι υπολογισμένη πάλι, νομίζω, για Μιτσοτάκη. Ακόμα. Ναι, ακόμα ναι, ναι, ναι. να μα δώσει ένα ανώτατο να ξέρουμε ρε που. Okay, σπάτε, Έχουμε ε... ακόμα, θα μα ειδοποιήσει όταν είναι εντάξει. Ωραία, ωραία. Και λίγο έτσι, λίγο κάλαντα. Όλοι μα, τώρα μια ευχή φωνάζουμε να ακουστεί. Στη Γίνα, έστει δίμη, ηλεκτριά στην Παλαιστίνη. <ΣΣ>